Συναγωνιστές καλησπέρα, είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του κινήματος «Δεν πληρώνω, ενιαίο Μέτωπο. Σήμερα με θα παρουσιάσουν ε, η Μαρία Λεκάκου Καλησπέρα σας Καλησπέρα και ο Διμήτρης Ζαχαρίας, ε, μέλη του κινήματος ε, Ερχόμαστε από τη χθεσινή πορεία που ήταν σε εγώ και Παλμό και φυσικά το σύστημα φρόντισε να τη διαλύσει πάλι με τους κουκουλοφόρους τους οποίους όποτε βλέπει ότι απειλείται τους βγάζει στον δρόμο πλήρως ελεγχόμενοι είχε καιρό να γίνει η πορεία, είναι και εδώ οι θεσμοί που μας έχουν εξασκήσει και όσο να είναι ανακλήσεις. και το Hilton το οποίο αυτά πέραν το πρωινό τη ήταν κάτι άτομο και το μαθητικό Φυσικά πάλι το Τσιπράκι έπαιξε την κομμωδία του Τσίπρα εναντίον Τσίπρα. Προσδλέπουμε Κράμερ εναντίον Κράμερ. Έχει περάσει κάθε ωραία γελιότητα. Τιμήσει ε, του παλιού καλού κομικού. Έχει ξεπεράσει Αυλωνίτη ρίζο και Σταυρίδη μαζί με τον τρόπο που λειτουργεί. Γενικά αυτή η κυβέρνηση είναι διχασμένε προσωπικότητε. Απ' τη μια κάνουν business και απ' την άλλη ξεσπίζουν το λαό και μάλιστα κατεβάλλουν και το λαό στο δρόμο εναντίον της κυβέρνησης τους και εναντίον των μνημονίων που αυτοί ψηφίζουν. Όλα αυτά τα φεδρά και καταπληκτικά συμβαίνουν στην Ελλάδα το 2015 στην οποία δυστυχώ εμείς είμαστε τα πειραματό ζωά τους και θέλουμε από μας τα πάντα, από τα σπίτια μας και στην τελική φάση της ζωής μας τη ζωές των παιδιών μας και των εγγονιών μας Θέλουν τα πάντα, τα οποία εμεί φυσικά δεν πρόκειται να του δώσουμε, θα πολεμήσουμε. Ε, και αν έχουν τάντα, α να τα πάρουν. Μολον λαβέ. Μαρία, τι λε. Ωραία, τα λε, Δημήτρη. Όντω, χθε είχε παλμό η συγκέντρωση και η πορήνα. Ε, το κίνημα Δεν Πληρώνω Σίσομο κατέβηκε κάτω. Με δυναμισμό, μέσα στο μπλοκ τη Λαϊκή Ενότητα. Ε, είπαμε τα συνθήματά μα, καθαρά και εξάστερα. Ε, ελπίζουμε ε, κάποιοι να τα ακούσουν. Ε. <laughs> δεν έχουμε, δεν ελπίζουμε τίποτα. Είμαστε ελεύθεροι τελικά, πανδικάκι. Ε, Πάντω, εμεί κατεβαίνουμε, α είναι και συμβολικέ μερικέ διαμαρτυρίε. Το κύριο που θέλουμε να κάνουμε και ζητάμε και από τον κόσμο είναι να κάνουμε πράξη Πράξη και δράση. Γιατί στα λόγια είμαστε πρώτοι όλοι, αλλά αυτοί φοβούνται μόνο τι δράσει μα, οι οποίε είναι ουσιαστικέ. Α πούμε, στα ειρηνοδικεία. Τώρα μαγειρεύουν πως θα μαζέψουν τα σπίτια του κόσμου, για πάρτιχους. Το 99 μαζέψαν τα λεφτά στο χρηματιστήριο. Και άπειρε άλλες φορές. Θέλουν να εξαφλιώσουν τελείως τον λαό, να τον κάνουν πιθήνιο όργανο, να τον ρίξουν στις εώσεις να δουλεύει, από το πρωί έως το βράδυ, με πίνας, να μην μπορεί να αντιδράσει, γιατί ο πεινασμένο, ο χρεωμένο με τη φυλιά στο λαιμό δεν αντιδρά, δεν είναι σκεπτόμενο άνθρωπο, δεν μπορεί να φιλοσοφεί όπω οι αρχαίοι μονιπρόγονοι. Και όλε οι επαναστάσει και οι ανατροπέ των συστημάτων δεν γίνανε από του πάμστοχου, από του πεινασμένου, από του φτωχοποιημένου. Είχαν στην πρωτοπορία του ανθρώπου οι οποίοι μπορούσαν να σκέφτονται, να έχουν καθαρό μυαλό και να ενσωματώνονται βέβαια με το λαό, να μην είναι μια κάστα, μια σέχτα έξω από το λαό. Ε, Κάναμε λοιπόν το καθήκον μα, τε. την καλή έννοια το καθήκον μα. Ε, τώρα από εκεί και πέρα, πώ καταλήγει κάθε διαδήλωση και πού μπαίνει μέσα και τι όχι, εμεί το γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μα, το διελύσουμε μέσα στο μυαλό μα. Ενώ είναι ήτο και στο Σύνταγμα, κατοβήκαμε μέχρι 500.000 άνθρωποι, αν θυμάστε. Και θα μπορούσε το σύστημα να κάνει κούμπα, αν λοιπόν, υπήρχε σχέδιο. Κι αν δεν υπήρχε και το σύστημα το οποίο σε εγκλώβησε μέσα στο σύνταγμα ως λεκάνη, σου έκανε πολύ αρχία και σε πότιζε με τα χημικά και έτσι μπόρεσε να μας εξουδετερώσει. Κυρίως όμως ο κόσμος υπήρχε ομοιογένεια και στην ιδεολογία αλλά και στο σχέδιο. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο συνειδητοποιημένο από καιρό να το έχουμε επεξεργαστεί, να το έχουμε επεξεργαστεί όλοι και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σωστά ώστε ο καπνός να μην διαχυθεί στον αέρα παρά να έχει αποτελέσματα λοιπόν έγινε η πορεία ο αγώνας τώρα συνεχίζεται υποχρέωση μας μεγάλε. Λοιπόν, η επόμενη πορεία θα γίνει στις 17 Νοέμβρη γιατί είμαστε όλοι εκεί για να τιμήσουμε ε, την επέτειο του Πολυτεχνείου την Τετάρτη παραβρεθήκαμε όλοι μαζί και εσύ και εγώ Δημήτρη, ε, δεν λείπουμε ποτέ. Α, από το ημινωδική Ιλίου. Ε, είμαστε εκεί γιατί δεν του έχουμε εμπιστοσύνη. Έχουν πει ότι μέχρι το τέλο του χρόνου δεν θα γίνει η έναρξη των πληστηριασμών. Υποτίθεται τη πρώτη κατοικία. Δεν του έχουμε όμω εμπιστοσύνη. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Τα έχουμε ξαναδεί. Και ήμασταν σύσσωμοι, αρκετό κόσμο, ώστε να μπορέσουμε να περιφυρηρήσουμε το κεκτημένο. Υπάρχουν σκοπό λοιπόν να πάρουν τα σπίτια του κόσμου. Τώρα η διαπραγμάτευση, έντιμο συμβιβασμό θέλουν πάλι. Θυμά, θυμάμαστε όλοι αυτή τη φράση. Τον έντιμο συμβιβασμό. Πάλι τον και έντιμη διαπραγμάτευση και έντιμο συμβιβασμό. Ε, δηλαδή ο τοκοκλίφος με τον ε, δανειολήφτη ε, θα κάνει συμβιβασμό τελικά. Και θα υποχωρήσει ποιος αυτούς δύο. Είναι ο Τσίπρος λοιπόν πηγαίνει εκεί, χαριοντίζεται βέβαια με την Ανάρκελ. Ξέχασε όλα όσα έλεγε για του Μερκελιστές, το ότι δεν συζητάμε με το κεφάλαιο κλπ. λοιπά, με του μόρου του ελευθερισμού. Τέλος πάντων συζητάμε, αλλά πού καταλήγουμε τελικά. Ε, έχει κάνει πίσω από ό,τι μαθαίνουμε και πληροφορούμεθα. Ε, οι δανειστές θα βγουν από πάνω οπωσδήποτε. Θέλουν οπωσδήποτε να πάρουν τα σπίτια πιθανόν να δοθούν και σε ξένα φαντ, ούτως ή άλλως έχει γίνει η εχει γινει η αρχη Μπυρ Παρά, τα σπίτια του κόσμου, θέλουν να πετάξουν τον κόσμο από την αισθία τους. Και ο άνθρωπος, ιδίω ο Έλληνος, ο οποίος ε, νέει θαλπρή και είναι παραδοσιακά κολλημένος με την αισθία του, καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι μας πώς θα αισθανθεί χωρίς σπίτι. Θα μπορέσουν να τον πάνε οπουδήποτε, να τον ρίξουν οπουδήποτε, είχα <σχει> <σχει> η να τον πάνε σε οποιαδήποτε αιώση, να τον ξεδινήσουνε, δεν θα έχει σπίτι. Και θέλουν να τα πάρουν λοιπόν μπυρπαρά, αντιχειμενικές αξίες καλά κρατούν, ε, θα τις ε, ε, αλλάξουν το 16 λέμε τώρα, νάστε ποτέ το ξαναλέγανε πάλι να αλλάξουνε, ώστε να μπορέσουν να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα σπίτια, να είναι οι τιμέ του εξαρσταλιστικές, ώστε να μπορέσουν να τις χτυπήσουν όχι μόνο οποιοδήποτε ιδιώτες, αλλά και όλες τις τράπεζες. Άλλη ιδέα είναι να γίνει κάποιο ενοικιαστή στο σπίτι και να νομίζει ότι είναι δικό του το σπίτι. Εξάλλου τον έλφια, ο όποιο είναι αντισυνταγματικό και παράνομο, γιατί το πληρώνει ο κόσμο, Αφού τα σπίτια δεν του ανήκουν, αν έχει δανειστεί. Στην ουσία δεν του ανήκουν. Yeah. Λοιπόν, ο κόσμο πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι θα καεί το τελεκούδι, ότι η Ισπανία είναι πολύ κοντά μα. Όλε αυτέ τι στιγμέ που έχουν εκτιμηθεί ε, με τα ματ να πετάνε το, τις οικογένειε έξω, τα στρώματα και τους καναπέδες και τους ίδιου τους ανθρώπους ε, αν τους αφήσουμε ε, δεν θα σταματήσουν, αν δεν τους σταματήσουν, εμείς δεν θα σταματήσουν θα μπουν μέσα με φράσος, ε, θα πάρουν τα σπίτια του κόσμου και θα πετάξουν έξω. Γι' αυτό πρέπει να οργανωθούμε, είναι επίγον αυτό, δεν είναι θεωρητικό, στα ε, ε, ε, ειρηνοδικαίωνα τη χώρα να βρίσκεται ο κόσμο το έξω από αυτά και σε περίπτωση που μα φύγει καμιά κατάσταση, πρέπει οπωσδήποτε να μεταφέρουμε τον αγώνα μα και στα σπίτια. Να περιφρουρούμε σπίτια, τα σπίτια του κόσμου, γιατί όταν καίγεται το σπίτι του δίπλα και καίγεται και το δικό σου. Ε, δεν πρέπει να του αφήσουμε, γιατί είναι αυτό το ακόμαριστο. Είδατε τώρα για τη ΔΕΗ τι γίνεται. Έδωσε η ΔΕΗ εντολή περίπου 100.000 ερεύματα να κοπούν, ανάλογη τα τελείω. Ε, και μάλιστα ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠΔΕΗ Αδαμίνης Γιώργος όλοι θα παρακολουθήσατε τη σημερινή εκπομπή ή από την πηγή το πρωί ή από την επανάληψη μέσω ίντερνετ ε, τον Καυγά ε, που στήθηκε ανάμεσα στον Αδαμίνη τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠΔΕΗ με τον ε, Παπαδάκη πάνω στο θέμα της δή. Του κοψίματο του ρεύματο κλπ. Ε, υπήρχε ένα συνάνθρωπό μα, νέο, ο οποίο έχει δύο παιδιά, πολύ τέκνο, το ένα είναι μωρό κιόλα, ε, δηλαδή πενταμελή η οικογένεια, που του κοψίσαν το ρεύμα και δέχτηκαν να του το, το επανασυνδέσουν στο κοινωνικό τιμολόγιο ο ήλιο μετά από πέντε μέρε, ενώ πριν από καιρό του είχαν κόψει και το νερό, εκεί ε, του το συνέδεσαν την ίδια μέρα. Λοιπόν, ο Αραμίδη. Μεγάλη κατρακύλα δηλαδή, δεν λοιπόν. έχουν ξεπεράσει τα όρια. Φαίνεται ότι είναι με συστάσεις. Της Γενόπιου, λοιπόν, παρουσιάζεται ως ακίνδευα με ότι δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα. Είναι σαφές ότι είναι λαγός της κυβέρνησης. Είναι άξιος εκπρόσωπο της νεοφιλιολεύθερης πολιτικής της κυβέρνηση της δίθεν αριστερής κυβέρνησης, δυστυχώς. Ε, είναι από την Κοζάνη, από το πρώτο χώρο της Κοζάνης. Εκεί υπέφτει, λοιπόν, δεν βγάζουν, δεν πιστεύω. Απόφητος, ε, του Τεχνικού Λυκείου της Κοζάνης. Είδαμε την Παπα-Κωνσταντίνη, ηλεκτρική εταιρεία μαζί με τους να ζήτηκαν. Mm. Του 42, mm. ο παπα ο μπαμπάς του Αυτινού, που υπέγραψε το μνημόνιο, όταν ήταν η Πουργάρα που του Γεωργάκη, ναι, <laughs> στη Γεωργάκη, μαζί <laughs> με τον Άντα Παπαπιστήμιο, ανήκαν στην οικογένεια που στην Κοζάνη. Οι ΔΕΗ του είχαν παραχωρήσει μια πολύ μεγάλη μονάδα παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Συνεργάτε στο Ναζί, η οικογένεια συνολικά. Η Κοζάνη έχει ιστορικό συνεργασία με την Νάζη, γι' αυτό στο λέω, και κήρυξη για Κοζάνη. Μάλιστα. Αυτό ο οποίο διάβασα από 17 ετών ήταν ένα στο λοιπόν, του Ακτολικά, δεν ναι, ήταν ακομάτιστητο και μάλιστα και μέλο ε, της Νομαρχιακής Επιτροπή του Πασόκ, της Κοζάνης τότε. Ε, τώρα εκτό από πρόεδρος της ΝΑΠΒΟΗ, είναι και σύμβουλο, περιφερειακό σύμβουλο οπότε είναι μέσα στα πράγματα δηλαδή, εντάξει. Έχει έρθει συνειδητά να απειλήσει τον κοσμάκι το φτωχοποιημένο. Τον φτωχοποίησαν, εντάξει. Κεφαλοποίησαν τις τράπεζές τους, ανακεφαλοποίησαν τις τράπεζές τους για αυτή τη φορά. Και το ευχαριστώ να σου και το φίλο που δεν είναι, δεν εκρήγει, δεν είναι κρίδι, Τα δάνεια τα κόκκινα είναι ήδη πληρωμένη. Υπάρχει ένα δείκτη κεφαλαϊκή, υπάρχει και στο τραπεζό, τον οποίο mm -hmm. έχει εφεύρει Black Rock. Black Rock ε, μια εταιρεία τραπεζική. Ο μέτοχος της είναι η ίδια οικογένεια, που είναι μέτοχος yeah, της και Κεντρική Τράπεζας και μέτοχος της Τράπεζας της Ελλάδας ή βέβαια ένα δείκτη κεφαλαϊκή επάρκεια που είναι απόλυτη αριθμή από το 1 μέχρι το 10, 1, 2, 3, 5. Αν αυτό ο δείκτη πέσει κάτω από το 6, η τράπεζα είναι υποχρεωμένη, βάσει του δείκτη που έχει επιβάλει μια ιδιωτική εταιρεία, να κλείσει. Οι ελληνικέ τράπεζε λοιπόν είναι όλο πεπισμένε κάτω από το 6. Γιατί δεν είναι θα θαλασσοδάνεια κατόπιν εντολών που παίρνανε από διάφορε κυβερνητικέ παρατάξει. Μόνο να σου πω ότι στο Άλτερ δώσανε 600 εκατομμύρια ευρώ δάνεια του Κουρί παίρνοντα σαν ενέχειρα τα στροφάκια, με κουρί τα έτσι φυσικά ο Κουρί ποτέ δεν τα έστρεψε, απέλησε τους 400 εργαζόμενους του Άλτερ στο πανιστέρει, έκλεισε και η τράπεζα έφαγε το, το παλτό των 600 εκατομμυρίων ευρώ η τράπεζα. από τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, τα οποία δεν κάλυπταν έλεγχο ναι, ναι, και δεν πήραν σοβαρά ενέχειρα. Ε, κανείς δεν έχει πάει φυλακή. Κανείς δεν έχει πάει φυλακή. Οι τράπεζες έχουν κάνει κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων. Δηλαδή τι έχουν κάνει, έχουν εκδώσει ομόλογα με ενέχειρο τα στεγαστικά δάνεια και τα έχουν πουλήσει στα ξένα φαντς. Ένα φαντς μάλιστα το ZEUS Recovery Funds, έδρα Λουξεμβούργο. Φωρά, ZEUS, ναι. Έχει έδρα το Λουξεμβούργο και έχει πάρει όλα τα δάνεια τη Eurobank διάφορα άλλα φαντ με συνεργασία το του Σαμαρά, ο οποίος εκείνη την εποχή έφερε όλα αυτά τα φαντς στην Ελλάδα και αγοράζανε τα δάνεια τα στεγαστικά. Οι Έλληνες πρέπει να ξέρουν ότι τα στεγαστικά του δάνεια είναι ήδη δοσμένα σε ξένα φαντς. Έτσι και θα πρέπει να πολεμήσουν. Όταν λέω να πολεμήσουν... Πάντως ο Τσίπρας παριστάνει ότι το παλεύει αυτό. Εκεί. <laughs> στην ξένη χώρα, Μαλέβουμε... στις Βρυξέλλες. Παλεύει με τον εμπιστότητα <laughs> από όλα. Γιατί από τη μια ψηφίζει μνημόνια και από την άλλη. Κατεβάλει τον κόσμο. Σε διασύνδεση. Εκρεύνητο, η λογική. Ένα αντίον μνημονείο είναι δικασμένη προσωπικότητα του άτομου. Όχι, το επιλέγει. παίζει πολύ καλά τώρα. Το, το γι' αυτό το έχει επιλεγεί και εκπαιδευτεί από του ξένου, ώστε να εμφανιστεί στο πολιτικό προσκήνιο ω ένα εκπαιδευμένο κοινωνικό δολοφόνο. Ξέρουμε την ιστορία του Τσίπρα. Εξάλλου και τα μέλη του πρέπει να τα κατεβάσει για να ικανοποιηθούν ότι να κάνουν κάποια αντίσταση. Σωστό. Αλλιώ εντάξει, είναι εννοήμονε άνθρωποι, πολλού από αυτού του ξέρουν, είναι παλιά σύντροφοι, δεν έχουν κάτι το μεμτό mm. το απάνω του. Mm. Απλά του λέει ότι είναι η μόνη του, λέει όλο το γερατίο το ευρωπαϊκό και αυτοί που πλαισιώνουν τον ε, πρωθυπουργό, είναι μια ομάδα συγκεκριμένη, έτσι. Του λέει ότι ήταν η μοναδική λύση και λοιπά και, θέλουν... καραμή, το... λέει, και να... <σχερνά> ε, δεν υπήρχε άλλη λύση, άλλος ο δρόμος αυτός ήταν ο μονοδρομο, στα έλεγα, αυτά που και, από... μας τα έλεγαν και οι προηγούμενοι, Μα... έχουμε απορραστεί, θα Μα... τα Ότι στην επόμενη θα αυτό, δεν κάνει εντύπωση. Μάλλον το τώρα. Θα γυρίζει Και μαζί, μάλλον, ναι. Γύρω γύρω από το χείρι θα γίνει, θα και θα ελευθερία. Οι επόμενε διαδηλώσει ακριβώ με αυτή τη μορφή. Αστρελάνε. Ναι, ακριβώ έτσι έχουμε προγραμματίσει. Εν τω μεταξύ, ο Αδανίδη το Ιούνιο εξελέγει. Εξελέγει, μα βεβαίω τι έγινε. Στο διοικητικό του τι, εξελέγει. Είναι μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Αφού παρετήθηκε ο προηγούμενο, ο οποίο έλαβε το χρέσμα του ταμείου προηγούμενο. Άρα δεν είναι τυχαίο που ήρθε εδώ να καθαρίσει την τηλεοξία. Κατάκτιστε οι δηλώσει του. Ε, του Προέδρου τη Γενόποδη, ο οποια υποτίθεται υποστηρίζει είναι, είναι συνδικαλιστή. Αμαυρώνουν! Έτσι αμαυρώνεται. Είναι και και η έννοια του συνδικαλισμού και ακούει ο κόσμο συνδικαλιστή και τρέχει. Μακριά. Είμαι λοιπόν, κατάπτυστε οι δηλώσει. Υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εργαζόμενων εκεί. Ε, και προτείνει, τι προτείνει, δηλαδή, το κοινωνικό κεφάλαιο για όσου δεν έχουν να πληρώσουν. Απίστευτο αυτό, έτσι. Ναι. Και μάλιστα. Δημήτρη, δεν ξέρω αν το ε, Αναφέρει και εμά βέβαια, δεν μας παραλείπουν ε, μας τούριστο ε, τούριστο Μας, μας διαφημίζουν όλοι οι αντίπαλοι μας και μπράβο, έτσι να κάνετε. Ναι. Έτσι να μας διαφημίζετε γιατί είναι διαφήμιση. Ναι. Από τον αντίπαλο, από τον ξεπουλητή, από τον τοκογλύφο από τον εργατοπατέρα, από την νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, όταν μας, σε όταν δεχόμεθα, ναι, όταν σε δείχνει, όταν ε, αυτό είναι ε, ε, παράσημο για μα. Νομίζω ότι μας ευχαριστεί και έτσι να κάνετε, να συνεχίσετε. Αλλιώς δεν θα είμαστε στον θα στο, στο έχουμε λεξοδραμό όλα. Γι' αυτό έχει καταντήσει το έτσι Λεβά. η Ελλάδα. <laughs> καλό, Είτε... καλό, καλό, καλό. Είτε... Ποιο, το κίνημα δεν πληρώνω, που χρόνια από το δύο βρίσκεται στι επάλξεις έχουμε φορτωθεί ένα κάρο νήσεις γιατί στο, τους βήκαμε στόχα, στο στόχαστρο στόχα, στόχα. του συστήματος και των μεγαλοεργολάβων που τα έχουν αγκοιμιάσει με τους ε, κυβερνόντες κάθε φορά. Και λέει ότι εμεί κάναμε αυτή την καταστροφή: Ότι δεν πληρώνει ο κόσμο, τον επηρεάσαμε. Δηλαδή λέει ότι ο κόσμο είναι κι κιόλα και υπευόλημο ώστε να μπορούσε να τον επηρεάσει. Μακάρι να του είχαμε επηρεάσει τόσο πολύ ώστε να μην πληρώναν στην αρχή το χαράτσι που δεν πάνω και μετά έφυγα. Γιατί θα είχε καταρρεύσει το σύστημα και θα είχε γίνει τούμπα. Δεν θα είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τούμπα, θα είχε κάνει το σύστημα τούμπα και θα έχει αλλάξει. Γιατί απλώ δεν θα πλήρωναν. Τι όπλα έχουμε. Την παιδεία έχουμε, τι έχουμε, τι όπλα έχουμε που χειραγωγείται. <Τι>... Αυτό έχουμε, τον αγώνα μα, τη δράση μα. Να βάζουμε αυτά τα καρφιά, τι φίνε. Να ανοίγουμε τι ρογμέ. Μαρία, τώρα προσπαθεί να μα πει πόσα απλέ είναι οι τόσα χρόνια που τζάμπα με τζάμπα ρεύμα εκμε, εκμεταλλευόνα του ελληνικού βοξίτε και βγάζα αλουμίνιο. Πω η Ελλάδα, πώ θα είναι η Ελλάδα, πρώτη αλουμινοπαραγωγική χώρα στον κόσμο και να μην έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα. Πόσα πληρώνουν οι ηλεκτροβόρε βιομηχανίε με τι τιμολόγια. Εσύ δρομολογεί, πώ κόβετε το ρεύμα. Τι Γιατί δεν το κάνετε το ίδιο, Να δρομολογήσετε και στον κόσμο, αλλά μην του κόβετε το ρεύμα. 150 ήταν έρμονο, δηλαδή δεν νομίζω ρεύμα. Ναι, εμεί του δηλώνουμε. μεγάλη κατανάλωση, έχουν αν μεγάλη. Ονόμασαν μπαταξίδε στον κοσμάκι τον έχουν άνεργο. Και να μην μπορεί απλά ούτε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα, τα ίδια διατροφή στην οικογένειά του, τους, τους έβριζε μπαταξίδες με ένα φράσος και ένα κινησμό, έπρεξε πολύ καλά το ρόλο του, πολύ καλά τον συγχαίρω θύμωσε τρομερά, θύμωσε τρομερά και είπε το εξή. για να, για να διαγείρει το κοινωνικό αυτοματισμό όπω πάντα κάνουν είπε ότι κοιτάξτε αν δεν πληρώσουν όλοι αυτοί οι μπαταξίδε, ενώ δεν άφηνε τον άνεργο να μιλήσει καν ε, τότε θα αυξηθεί το ρεύμα στους υπόλοιπους, σε εμάς, στους πολίτες. Παραμή. Αυτό είναι πάρα πολύ, ε, ε, ε, το χρησιμοποιούν ως όπλο, Ο γνωστό κοινωνικός αυτοματισμός, το οποίο ο Κοσμάκης να το πληρώσουν αυτοί οι Όσοι ακόμη έχουν κάποια λεπτά να πληρώνουν το ρεύμα. Τρομαχικέ εκτός στο ρεύμα, ναι, στα οποία ναι, δεν ναι, το ναι, ανέφερε ναι. καθόλου. Ναι, ναι. Αναφέρθηκε στην εκπομπή αυτή. Έτσι. Ήταν. γιατί. Έχουνε, γιατί Αυτό, βέβαια, έχουμε. Γιατί έχουνε, δεν μπορεί τώρα. Έχουν ελαφρύνσει. Δεν μπορεί ναι. τώρα σε μια χώρα που έχει κουρελιαστεί το ναι. σύνταγμα και όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Οι ηλεκτρογόρε να πληρώνουν χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα. Οι υπάλληλοι να πληρώνουν χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα και οι άνεργοι. Που το Σύνταγμα λέει ότι ο καθένα πληρώνει σύμφωνα με τη φοροδοτική του Υκανότητα, ικανότητα. Μπράβο. Να διαβάσουν το Σύνταγμα τα κατάγματα. Το πράγμα. οποίο το Δεν πληρώνω, αυτό το υποστηρίζει ακράδαντα ο καθένα να πληρώσει ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα. Πρέπει ο Παπαδάκης να καλέσει ένα μέλο του κινήματο για να πάρει κάποια θέση γιατί όλοι αυτοί, Σωστό. Όλοι αυτοί οι πλακατζίδες που βγαίνουν στι διάφορε εκπομπέ ρίχνουν λάσπη. Πιστεύοντα ότι μπορεί να ασχλησουμε τον αγρόνα αυτό, αυτό το κινήματα. Mm -hmm, mm -hmm. Έτσι αλλά αυτός ο αγώνα. Ο, είναι... ο κόσμο μα βλέπει, δεν πρόκειται είναι... να σου πληρώσει μα βλέπει στη γυναίκα. Σε δρόμο. Να. Δεν είναι. Πρώτα με γραμμάθε, ούτε σε γραφεία. Θα πρέπει λοιπόν ο Παπαδάκης, για λόγω δημοσιογραφική νερολογία να καλέσει ένα από το κίνημα δεν πληρώνεται. Είναι το δίκαιο. Δίκαι, δίκαι, δίκαι, δίκαι, για να την παρατηθεί σε όλε αυτέ τι σάχνε που έρχεται ο καθένα και πετάει, με το εξηγεί ότι το κινημα δεν πληρώνω. Δεν, λέει, δεν πληρώνει το όλη γενικώ. Ο καθένα ανάλογα, ανάλογα με την οικονομική του θα τη ικανότητα, που θα πληρώνει του φόρου, ανάλογα με την οικονομική του τη ικανότητα, θα πληρώνει τα κοινωνικά αγαθά τα οποία βάσει σχεδίου δεν μπορούν μεγά, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού να πληρώσει σήμερα. Γιατί τον έχουν εξαθλιώσει βάσει ενό σχεδίου που η κάθε κυβέρνηση εκτελεί το κομμάτι αυτού του σχεδίου γιατί όλοι ελέγχονται από το ίδιο κέντρο εξουσία. Και απλώ έχω... είναι οι υπαλληλάκια τη πλάκα και τη καρπασά. Ε, και δεν εκτελεί λοιπόν ο καθένα το κομμάτι. Έχουν εξαρτηθεί ένα κομμάτι λαού. Είναι δηλαδή σαν να σου λένε εσένα: Σου κλέβω το πορτοφόλι και έλα να με πληρώσει. Ενώ σε έχω κλέψει, Λέω ο κλέφτη. Αυτό που σου κλέβει mm -hmm. το χρήμα, σου βάζω αυτή τη τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, έλα να την πληρώσει. Mm -hmm. Αλλά ταυτόχρονα έχω δώσει τι άδειε στο λιγνητορυχείο σε πέντε μεγαλοκαρχαρίε. Έλληνε! να μην πούμε τα ονόματά τους, τις άδειες των λιγνιτορυχείων, τον οποίο το, το λιγνίτο διαφημίζουν όσο επιβλαβεί για την υγεία όταν είναι δημόσιος, ενώ όταν γίνει ιδιωτικός θα γίνει γιεινός ο αυτόματα. Ο κύριος Αδαμής μπορεί να μας πει το 2009, ο Τζέφρι Παπαντρέου, Λέμε το όνομα το οποίο είναι στο ληξιαρχείο στην Αμερική. Σκουπίδι, ε, σκουπίδι, σκουπίδι πολιτικό σκουπίδι. Να ε, αφιερωθούν ε, ε? τα σκουπίδια. <σκουπίδι> να αφιερωθούν τα σκουπίδια. Έτσι. Να διανοώ ότι εμεί φταίνουμε για αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Τα απόλυτα του ανθρωπίνων σώματο. Τώρα αυτό δεν μπορεί να φτάσει τα απόλυτα ανθρωπίνου σώματο. Σε αυτή την κατάσταση. Γιατί είναι υπεύθυνο ο κορονομάκη που θα ανέβουν οι τιμέ. Και θα τι ετοιμάσουν. Απαξιώνουν τη ΔΕΗ. Για να τα δώσουν το δωράκι. Και ελπίζω ότι ένδυσαν. Μπορεί να λέει μέσα, λατσέι, στασινοπολέι. Κλεπά, κλεπά. Όλα τα καλά παιδιά που τα έχουμε συναντήσει τα διόδια έχουμε δίκε. Βλέπουμε του δικηγόρου του, δεν βλέπουμε του ίδιου. Τα οποία φτιάχτηκαν με λεφτά. Τα οποία πλήρωσε ο ελληνικό λαό, γιατί όταν το σχέδιο Μάρσα και φτιαχνίστηκαν αυτέ οι 23 οικογένειε, ό,τι λεφτά μπήκανε μέσα, τα χρεώθηκε ο ελληνικό λαό. Όλη αυτή η νέα τάξη αστική που δημιουργήσαν οι, οι αμερικάνικε πολιεθνικέ που χρηματοδότησαν τότε για το σχέδιο Μάρσα ήταν τα λεφτά πολιεθνικών. Τα οποία πήγαν σε συγκεκριμένα άτομα, ω επιτοπλίστων συναγκάτε των Ναζί, γιατί οι αμερικάνικε Συνεργαστήκαν στο σύνολό του. Κατάλαβε. Κατάλαβε το ναζιστικό μόρφωμα. Ναι. Ζήκευασε <σχελίδε> <σχελίδε> <σχελίδε> το ναζιστικό μόρφωμα. Ναι. Και στι μέρε μα δυναμώνει. Και το δυναμώνουν. Φταίνε και αυτοί που το δυναμώνουν. Ε. Διότι όταν κάποιο απογοητεύεται από την αριστερά, έτσι όπω τη λένε αριστερά, αν είναι δυνατόν τώρα μνημονιακή η αριστερά, δεν υπάρχει, τότε αρχίζουν και καλλιεργούνται άλλε ιδεολογίε. Έτσι δεν είναι. Έτσι έγινε, πάντα έτσι γινόταν και έτσι θα γίνεται. Έτσι. Όπως βλέπουμε, δεν δεύτερο το ο κόσμος, ξεφύγεται ακόμη. Ξεφύγεται ο κόσμο γιατί, γιατί είναι χειραγωγημένος και γιατί ο κόσμος τον κατευθύνουνε ε, με πάρα πάρα πολλούς τρόπους. Ξεκινάζαν την παιδεία, οποίο το οποίο του διαμορφώνει συνείδηση όχι ε, ενός πολίτη ενεργού με κριτική σκέψη, αλλά ενός καταναλωτή σκλάβου. Τα παιδιά μαθάμε σήμερα στο σχολείο πως θα γίνουν ένα επαγγελματικό προσανατορισμό, πως θα γίνουν στελέχη επιχειρήσεων και ταυτόχρονα από συνείδηση καταναλωτή σκλάων mm -hmm. ότι πουλάνε πολυεστικές. Τα παιδάκια, μα, τα παιδάκια του Δημοτικού έχουν τα περισσότερα κινητό. Mm. Μαριά mm. έχουν ναι, εθιστεί στο κινητό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. έτσι. Οπότε που είναι και επιβλαβέ <σοφεί> για τον εγκεφαλό του, εκτό <σοφεί> ναι. των άλλων. Νόκια, νόκια ναι. να μα πει: Νόκια, mm. πιανού θηγατρική είναι, ή ποιε θηγατρικέ είναι, οι αντικέ των Άζεων. Επί τη ευκαιρία, πόσου αγώνε θα κάνουν ω κίνημα και με άλλε συλλογικότητε μαζί για τι κυραίε. Για την αποκαθήλωση <σοφεί> των κυραίων. Μα ψήνουνε τον εγκέφαλο. Μόνο και αυτό. είναι αποδεδειγμένα ε, τα... τα αποτελέσματα και οι επιπτώσει πάνω στον εγκέφαλο και στη συμπεριφορά και των μικρών τελικά. ειδικά δίπλα στα σχολεία. Γιατί έχω δει δίπλα στα σχολεία. Μα τι, μα τι μαθαίνουν σήμερα τα παιδιά στο σχολείο: Να είναι μικροί εγωιστέ που όταν μεγαλώσουν θα ανταγωνιστούν με αθέμητα ή θεμητά μέσα του διπλανού του συμμαχτέ αυτού να πετύχουν ακριβώς. το στόχο mm. που του έχουν θέσει οι πολιεθνικέ που κυβερνά Αυτή είναι η σημερινή. Έτσι. Ε, να σου πω μόνο κάτι. Στη μηχανή του. να Έχουν αποβάλει από την ιστορία του γυμνασίου δημο... του, του Λυκειού και του Δημοτικού όλου του αρχαίου Έλληνε συγγραφεί. κανένα ένα παιδάκι, του πει στον ένα διάλογο του Πλάτωνα, δεν ξέρει να σου πει τίποτα. Πριν. όχι. Η ιστορία είναι κολοβωμένη, οι ρεπού ιδέε. Η το είναι κάτι το Βράδει άγνωστο. Κάνε μια ιστορία. Κάνε μια Το άγνωστο σημαντές, η Τώρα μια Πάμε, το είναι πίεση. Θα να νομίζω ότι είναι δρόμο η Ταλίδη. Σε εξωτερικό βιβλίο. Έτσι. Είναι όλα η Παπαγαλία, το σύστημα ξέρει. καλά ναι. λάκρα ξέρει που προσανατολίζει τα παιδιά. Συμφωνία. Να μην έχουν αναλυτική σκέψη, να μην είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι Συμφωνία. με τα αύριο. στε να λένε ναι, πάντα. Α πούμε, το καθηγητικό κατεστημένο φτιάχνει όχι ενεργού πολίτε οι οποίοι θα βελτιώσουν. Δεν είναι όλοι οι καθηγητέ έτσι. Όχι. Υπάρχουν σε παιδιάς παιδιάς. κανόνα και υπάρχουν εξαιρέσει. Οι οποίοι όμω όταν. Ε, πραγματι βγουν μπροστά, αυτόματα παραμερίζονται, μπαίνουν στην άγκρη, δεν ανεβαίνουν στην ιεραρχία, ε, τραβάνε τα πάρτινα, μετατίθεται, παθαίνουν ένα σωρό ζημιές. Ναι, ναι, Πάνω κόντρα στο σύστημα με ναι, ναι. ναι, Όταν θέλουν να φτιάξουν ανθρώπους με θετική σκέψη, νοήμονες, με ηθική, και με όλα αυτά, όλοι αυτοί παραμερίζονται αυτόματα. Σήμερα το σύστημα θέλει εγωκεντρικούς, Τσιρικάδες, με τα κινητά να παίρνουν μέρο σε κάτι σοου για μικρά παιδιά, με τα τουα, το οποίο είναι. Σε κάνει να ξεχωρίζει, να σε κάνει κάτω... το διαφορετικό. Να το δέρμα, είναι ο Άγγελο και το τσιφάκι. Ε, ε, θα δει ε, κάποια στιγμή, θα δει, τίποτα δεν είναι τυχαίο και όλα εξελίσσονται βάσει σχεδιασμού. Ε, Εμεί είμαστε ένα τείχο μπροστά σε αυτά τα σχέδια τη οπαίδωση τη ελληνική κοινωνία πιστεύουμε και παλεύουμε όσο μπορούμε να είμαστε ένας στίχος, παρότι πολλοί μας έχουν σαν παράδειγμα και παρότι έχουμε δημιουργήσει και ορκισμένους εχθρούς που δεν μπορούν να χωνέψουν πως ένα μικρό κίνημα, πρόσεξε τώρα, έχει επιβάλει τη φιλοσοφία του, την αντιμνημονιακή, σε ένα τεράστιο κομμάτι του λαού. Μην ξεχνάς ότι οι αγανακτισμένοι ήτανε, απόγονοι δικοί μα, φωνάξαν τα συνθήματα τα δικά μα. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. που φώναξε ο γυμνό καμένο. Λέω ο γυμνό καμένο γιατί αυτό είπε: Εγώ θα βγάλω το παντελώνα. Συγγραφέατε πλέον. Ναι, ναι, ναι. σε το μνημόνιο. Τώρα λογικά πιμένει και κάτι πρέπει να είναι γυμνό. Ο πρωθυπουργό μα είπε: Εδώ σε αυτή την αίθουσα τη Βουλή δεν πρόκειται μνημόνιο να ψηφιστεί τρίτο. Μα ο καμένο τώρα να πηγαίνει στη Βουλή χωρί παντελόνι, το φαντάζεσαι. Θα προσβάλει και τη μυστική Ναι, για τη δική του μαρτίκει <εχει> αυτά που υπόσχομαι ή αυτά που τάζω. Είναι ο πρώτο όρκο που δίνει ε, σωσμένε λέσκε, α πούμε έτσι. Μάλιστα. Λέσκε. Α πούμε, δεν πιστεύω να το έχουν ανοίξει. Αυτό, το αστικό σύνταγμα. Γιατί το άρθρο 2 του συντάγματο λέγεται ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τη βλέπουμε πουθενά. Η λέξη αξιοπρέπεια <laughs> αυτή δεν την ξέρουν. Διαβάζουν τα ανθρώπινη και μετά πάλι. Και παίρνουν τηλέφωνο να ερμηνεύσουν την επόμενη λέξη. το λένε καθαρά ανθρώπινη αξία. Υπάρχει ένα άρθρο το 21, στο οποίο αναφέρονται όλα αυτά που περνάει ο κόσμο τώρα. Δηλαδή να προστατεύονται πρέπει το κράτο με τι φερούγε του κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει τον πολύτεκνο, τον ανάπηρο, τον άρθρο, ναι, ναι, ναι. Μονο, Τι μονογονεϊκέ οικογένειε, δηλαδή τι χείρε, τα ορφανά, την παιδική, την παιδική ηλικία. Τη γεραντική ηλικία, τα ένα γερατιά κάποτε, τα θυμάσαι. Ε? Λοιπόν, αυτό είναι υποχρέωση του κράτους να προστατεύει και να παρέχει όλας τον άνεργο να του βρίσκει και δουλειά. Όλα αυτά, και άλλα πολλά, κι άλλα πολλά που Επίσης, είναι τόσο πολύ, το, το δικαίωμα στην δουλειά, Βεβαίως. Στην απεργία, Βεβαίως. όχι το δικαίωμα στου απεργοσπάστε, στους απεργού. Στους Δεν υπάρχει και απεργοσπάστε. Εκτό τώρα που θα κάνουν που θέλουν να κάνουν δίθεν την αναθεώρηση, βάλανε και τον απεργοσπαστών. Θυμάστε τι έγινε μετά, με το θέμα των χαλιβουργών. Πώ μπήκαν οι απεργοσπάστε, πώ τους προσεταιρίστηκαν, πώ του έβαλαν ε, ε, ε, ε, ε, στην πρώτη γραμμή και πώ χάσανε και τη δίκη. Παρακολούθησα τη δίκη ε, που εκεί ήταν εκλεκτοί δικηγόροι, εκλεκτοί δικηγόροι, αριστεροί δικηγόροι. Άξι φευγισμό ε, που έκαναν οι άλλοι εδώ το μαύρο άσπρο, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να το κάνουν και είχε έρθει και το εργοδοτικό σωματείο, να το πούμε οι απεργοσπάστε, οι οποίοι είχαν ένα ύφο καρδιναλίων ε, λέγοντα ότι του εμπόδιζαν να δουλέψουν, το ένα τα άλλο και ήταν πάρα πολύ, ήταν πληρωμένοι στην κυριολεξία. Και πω ενώ τα είπαν τόσο ε, εξαιρετικά οι δικηγόροι των απεργών, στο τέλο βγάλανε την απάντηση βγάλουν δηλαδή το πόρισμα ότι όχι, ήταν κακός έγινε ό,τι έγινε και καταδικάστηκαν, δηλαδή δεν αθώθηκαν να υπηρεχεί. Ήταν παράδειγμα, η απόφαση ναι. ως παράδειγμα, προς... δικαιούται και υποχρεούται να το υπερασπίζεται mm. με κάθε μέσο, εναντίον οποιουδήποτε, Προσπαθεί να το καταλύσει. Γιατί δηλαδή το λέει καθαρά. Αυτό δεν πλέον... το έχουν κουρελιάσει, το έχουν γελιοποιήσει. Το δικό του αυτό που έχουν ψυχολογήσει, το έχουν κουρελιάσει, το έχουν γελιοποιήσει εντελώ. Να μου πει και. Αλλά δεν λέμε για το περιβάλλον και πρέπει να. Προστατεύεται το περιβάλλον όλα αυτά. Δεν τα λένε αυτά. Ενώ είναι αστικό σύνταγμα, έχει πολλά άρθρα τα οποία έχουν θετικό πρόσημο. Τα οποία τα καταπατάνε όλα από την αρχή έω το Αυτή η συμμορία. Η συμμορία των ολιγαρχών και των ντόπιων και των Να Μέτως πρέπει να βγούμε ότι σε όποια εκπομπή αναφέρεται το όνομα του «Δεν πληρώνω» θα πρέπει αυτόματο παραγωγός της εκπομπής και να καλεί ένα μέλος του κινήματος «Δεν πληρώνω» Αναφέρεσαι για... για την εκπομπή του «Μιλονάκη» Μιλονάκη, okay. το στην του Μιλονάκη του έτσι η εκπομπή αναφέρεται, το δεν πληρώνει. Λέω στην εκπομπή του Μιλονάκη yeah. ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό Για να εκφράσει τις απόψεις και τις του κινήματος, οι οποίε έχουν αποσιωπηθεί επιμελώ. Στοιχώ Δημήτρη μου δεν μας καλούν, γιατί τα αφεντικά του. Και να θέλουν ορισμένοι από αυτού που οι περισσότεροι δεν θέλουν, είναι τσιράκια. Τα αφεντικά του θα του τραβήξουν το αυτοί και πολλέ φορέ απολύουν κιόλα. <στοίκαι> λοιπόν, αν ε, του μπαίνουμε στο μάτι, α, γιατί να μα φωνάξουν. Μια φορά κατά λάθο μα είχε πρώτον, όταν η, το κίνημα κατά των διοδείων ήταν σε πλήρη άνθηση ε, και εκατοντάδε, κατά χιλιάδε περνούσαν χωρί να πληρώνουν. Ε, ε, μα είχε φωνάξει κατά λάθο το ΜΕΓ, το μέγ, ...και είχαμε αναρωτηθεί για ποιο λόγο. Τελικά δεν πήγαμε γιατί το βράδυ... ...μας πήραν τη νύχτα, 12 η ώρα. Κάνανε λάθος δηλαδή και μας φωνάξανε. Και φαίνεται κάποιο τράβηξε το αυτοί, ε, αυτού που μας πήρε... ...και είπε, σας παρακαλώ, λέει, τι θα πείτε αύριο. Λέμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το σωστό... ...και συμφορά με την ιδεολογία μας, δεν πρόκειται να τα μασίσουμε. Λέει, θα πείτε και για τα διόδια. Καθαρά δηλαδή, ευθαρσό. Εννοείται ότι θα πούμε για τα διόδια. Εντάξει, στο σπίτι του κρεμασμένου, μιλάνε για σκηνή. Τελικά, λέμε, δεν έχουμε τίποτα μεσένα. Ένα υπάλληλο ήταν ο κοπέλο. Τα είχε κάνει απάνω του, ο καπομπή, τα είχε κάνει απάνω του. Αλλά <στασίλω> δεν πρόκειται να έρθουμε. Να πει στο αφεντικό σου, μην ανησυχεί, δεν πρέπει να έρθουμε. <στασίλω> αύριο να μιλήσουμε με λογοκρισία, εμεί. Μα καλέ στιγμέγγε. Στο είναι λογοκριμένε. Έτσι, το λέω από προσωπική πείρα. Γιατί κάποτε είχα δίκιο. Πώ μην περιμένει ότι θα μα καλέσει κανέναν. Είναι λογοκριμένο. Ναι, μαναι. Δηλαδή, προσχεδιάζεται η συνέντευξη, η εκπομπή. Οι ερωταπαντήσει δίνονται πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Mm -hmm. Όλοι ξέρουν και θα πρέπει να ένα ρόλο χειραγώγηση του τηλεοπτικού κοινού. Ε, Ορισμένε φορέ οι εικόνε είναι στημένε. Δηλαδή, τώρα, όταν βλέπει έξι άτομα τα οποία εμφανίζονται σε ένα πάντα και σε κοιτάνε ευθέως και ο καθένας κάνει ένα μονόλογο σου δημιουργεί μία σύγχυση, αυτή η σύγχυση να μην μπορεί να βγάλεις μία απόφαση σύμφωνα με την ευρωθυπουργική σου παραλύει το κομμάτι του εγκεφάλου που έχει σχέση με τη λογική σε κάνουνε στο αδρανοποιεί, είναι σκεμμένες αυτές τις εκπομπές λογοτομημένους τηλεθεατές να μην έχουν άρρωστης γνώνας του. Να μην αυτά που ακούνε, να μην τα διηλίζουνε στον κεφαλό του. το εύκολο. Νευρομάρκετινγκ κάνουνε. Και ναι. κοιτάξτε ότι κάθε τέσσερα χρόνια θα έχει, είμαστε δημοκρατία, θα έχετε την, Είμαι, το δικαίωμα όρα της, όρα της ναι, ψήφου, το δικαίωμα ναι, της ναι. ψήφου, <laughs> <laughs> το δικαίωμα της ψήφου, αλλά κάθε τέσσερα χρόνια όμω θα υπάρχει συγγύη. Παζερμάκ. Ναι. Ε, ναι. <laughs> το, <laughs> το, άκρα του τάξου σιωπή. Ε, ψηφίσατε εξάλλου, αν ακούς το λένε και αυτοί, η αριστερά μέσα σε εισαγωγικά τι λέει αναπτυστήκαμε, αριστερά. αναπτυστήκαμε λοιπόν, Είπατε ναι, εισαγωγητά. σε εισαγωγητά πώς να το πω λοιπόν, λίγεις, λίγεις όλο το κίνημα λοιπόν, όλο το κίνημα. λοιπόν λίγεις. Ε, λίγεις. Ε, μας ψηφίσατε ανανεώθηκε η εντολή δεν έχουμε δημοκρατία, το λένε καθαρά δηλαδή ξετσίποτα, άρα μας δίνεται την λευκή επιταγή να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε και μνημόνια να ψηφίσουμε Σίσομοι τα ψήφισαν εξάλλου, έτσι όλοι. Για να μην έρθουν και οι λεξάρια. Το καρδιωτικό αυτό. Το μνημόνιο ναι, γιατί πρέπει να κρατήσουν και κάποια ψήφιμα από δημοκρατία. Συμποτίθεται και να τρελάνε τον κόσμο. Γιατί mm -hmm. κοίταξε να δει κάτι κάνει και αυτό ο πρωθυπουργό. Αλλά οι άλλοι είναι λύκοι, ηλικοσυμμαχία. Ηλικοσυμμαχία είναι. Τι να κάνουμε εμεί μια τόσο... Mm -hmm. τόσο μικρή χώρα. χώρα, τόσο μικρή, τόσο αδύναμη και, και Τόσο πλούσια. Τόσο πλούσια δεν το λένε. Τόσο μικρή λένε. Τόσο πλούσια το ξεχνάνε. Δεν λένε ότι κανείς καταθέσεις κανείς, κανείς ακόμα δεν έχει μιλήσει αυτό το δε θυμάριο το εθνικό πλούτο. Δεν λένε ότι έχουμε ενέργεια για να καλύψουμε όλη την Ευρώπη για δέκα αιώνες και χίλια χρόνια συνολικά όλη την Ευρώπη. Θα αποστιωπούνε εντελώς αυτό το εθνικό πλούτο δεν θέλει κανένα μα κανένα να τον εκμεταλλευτεί σε κανένα πρόγραμμα κομματικό δεν υπάρχει. Είδες, ξεχνάνε, ξεχνάνε, ξεχνάνε, γιατί όταν παίρνεις εντολές μά αν δεν εκτελέσει εντολέ, επειδή είσαι αναλώσιμο, την άλλη στιγμή που δεν θα εκτελέσει εντολέ, την άλλη στιγμή έχει φύγει από τη θέση. Όλου του κρατάνε, διάφορου έχουν σκάνδαλα και ανά πάσα στιγμή του θα βγάζουν στα μέσα μαζική εξαπάτηση και του δίνουν αντικειμένε. Δηλαδή τον Τζίπρα, τον Τζίπρα να μην λέμε τώρα ονόματα, μπορούν να τον λέμε. Θα έλανε την αριστερή αυτή η κυβέρνηση. Ναι, και, και το κόβουν οι φιλανιστέ. Και τα, α, τα, οι ολιγάρχε. Το, το, το ιεραρχείο. Στο φόρουμ αν στην Ευρωπαϊκή. Είναι mm. και μπίλντε με το Τσίπρα και mm. παίρνουν τη δεν Άρα πήρα το πήρα. θέλανε, γιατί το, το θέλανε. Είναι ολοφάριστο εκπαιδευμένο. Mm. Επιβεβαιώνεται το... του πλούτου του Ανιέλη, δεν είναι στη ζούγκλα. Όπω αλλιώ όταν το σύστημα δεν μπορεί να τα καταφέρει με την ε, ε, δεξιά, με την παραδοσιακή δεξιά, η οποία ταιριάζει γάντι, υποτίθεται. Οπότε, απευθύνεται προς την αριστερά, η οποία αριστερά τις περισσότερες φορές κάνει τη βρώνικη δουλειά λόγω του ότι είναι αριστερά, πολύ πιο εύκολα περνάνε τα μνημόνια Πολύ πιο εύκολα ο κόσμο κάθεται στου καναπέδε του. Έτσι δεν κάθεται να βγει έξω. Ο έτσι δεν είναι. Yeah. Τώρα αν είχε ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο από τι ίδιε κινητοποίησει τα είχαμε. Αν είχε ψηφιστεί από τη δεξιά και από τον Όχι βέβαια. Έτσι δεν είναι. Έτσι, έτσι, έτσι δεν ένα είναι. Ο, ένα Auschwitz κανονικό, ο κόσμο θα το καταλάβει. ήδη στην Γερμανία mm -hmm. με του μετανάστε. Αυτοί που πάνε, γιατί που πήγανε πολύ παραμύθι, δουλεύουν σε κάτι mini jobs, κάτι εργασίε μικρέ. Του οποίου πληρώνουν 1 ευρώ την ώρα. Όσοι μετανάστε πάνε, έχουν ανοίξει το στρατόπεδο το ναζί, το Μπουρχερβάλ. Και του έχουν βάλει μέσα. Όσοι μετανάστε πάνε εδώ και πανηγυρίζουν, αυτού του μπορεί. Η Μέρκελ, η Κέρχιαν, η Κέρχια. Και οι 30 δηλαδή, που έστειλε το... Ο Αλέξη και <χαι> η <χαι> <Γελάγια>. <χαι> <χαι> Όλοι αυτοί πήγαν στο Μπουρχερβάλ, το στρατόπεδο το, οποίο, το ναζιστικό, το οποίο το έχουν ανοίξει και υποδέχεται οικονομικού μετανάστε. Του βάλουν σε δουλειέ με 1 ευρώ την ώρα. Μια χαρά. Ώρες, εξατλίωση πλήρη, εξατλίωση πλήρη, ε, αυτό είναι που υπόσχομαι. Αυτό είναι το σχέδιο αυτού. τους. Αυτό, αυτό είναι, είναι το σχέδιο είναι. τους. Τι κάνουμε εμείς, ε, ο ΛΑΟΣ και κάνει, εμείς. Εμάς επανα... ε, έχουν κάνει και εμάς οικονομικούς μετανάστες στη χώρα μας. Αυτός και μα διώχνουν και από τη χώρα μας ε. την Νεολαία, το, Αυτός... το άνθος. Πρέπει να πάρουν τα σπίτι και, γιατί άμα δεν έχει εστία, μεταφέρες εύκολα στη Θράκη που θα είναι μια πολυεθνική. Γιατί δεν θα έχει ρίζε που να σε κρατήσουν. Ε. Είναι πάρα πολύ δομημένα τα πράγματα. Θα μα βρίσκουν είναι. μπροστά του. Τύχο. Τύχο. Και εμά αλλά και όλο τα λαό μαζί. Δυνατά, μην μα άρεσε κανένα ακροατή. Θέλουμε τι απόψει σα. Θέλουμε τα ερωτήματά σα. Θέλουμε τη συμμετοχή σα σε κάθε φορά. Κυρίω αυτό. Πυκνώστε τι τάξει μα. Βγείτε μαζί μα στον δρόμο. Ελάτε να στα ίδια τα δικαιώματα μην... όλη τη Ελλάδα. Ναι, μην κολλήσετε, μην Γιατί αν δεν του φοβήσουμε. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Όσο είστε φοβισμένοι θα σας τα πάρουν όλα και θα φοβισμένοι και μικροί. Πρέπει να τους φοβήσουμε. Ε, εσείς μη φοβάστε να τα επανασυνδέτε το ρόβμα σας, αν μπορείτε και το ξέρετε αυτό, <σχυπή> γιατί ένα κίνδυνο, ε, Γιατί έχει δημιουργηθεί και ένα διαδικασμένο. Σωστό. Έτσι δεν είναι αυτό να από που <σχυπή> έχει δικαστεί. Η θα... ΕΔΑΠ υπάρχει... Η ρευματοκλοπή είναι κατά κάποιο η, η επανασύνδεση του ρεύματο όχι, υπάρχει και το... ε... και μην ξεχνάτε το διοικητικό συμβούλιο, συμβούλιο τη ΕΔΑΠ έχει βγάλει μια απόφαση ότι απαγορεύεται να κοπεί το νερό μέχρι τις 11 του 2016 στου άπορου μας. Απαγορεύεται να κοπεί το νερό 11 του μέχρι 11 Απριλίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΙΔΑΤ. Με... Η γνώση του σκοτώνει οι συναγωνικές. Πολεμήστε μαζί μας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Οπότε... Αγώ να συνεχίδετε. Στην έλη Παρασκευή. <συσοκλή>